Για σένα μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου, για σένα Για σένα με τα μαύρα, τα στράς και τα καρπιά Τα καθινό στεφάνι, τα ρέη μπανηγυαλιά Για σένα αγγέλε μου, αυγό στο γολγοθά Να κάνω συναυλία με γυφκολαϊκά Το βρίσκεται στο λόγο του Θεού. Ε, όχι, πανέρα. Yeah. Η βρίσκεται Τα σε ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι το θέμα της Ελλάδας της με το περιστασιακό άνοιγμα των πυλών που έγινε το 3.000 πριν εκεί που οι πύλες μετά ξανά γύρω στο 1200. Και αγαπάτε, δεν είναι πλέον και τα πουκάμισα, και οι κάρτες! Οι υπάλληλοι δεν είναι πρόβατα διέ να μένουν και να χτυπούν κάρτες! Δεν είναι δούλοι για να σκύβουν ενώπιον των διευθύντων! Δεν θ' επιτρέψω το σκύψιμα, το ξεσκόνισμα! Τους καταδότας και από τούδια διαπαιτώ οι γονείς να μην αναμειγνύονται στις υποθέσεις των παιδιών τους! Πάπουν τα προσχήματα! Δι... Κατεργείτε το άρωμα δικής σας για πάντα!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 εις την καλή θέλησή του έθνης. Εδώ είμαστε. Τι ξέρεις πόσο τρύφερα έχουμε ανοίξει το πρόγραμμα. Του Stairway to Heaven. Τι ωραία έτσι. Μια σκάλα για τον ουρανό. Για τον Παράδεισο. και. σου ακροατάκο μου. Έχουμε το μοναδικό ακροατή που μας ακούει. Του στέλνουμε πολλά φιλιά. Γεια σου ακροατή μας Εδώ στην Ελλάδα έτσι γιατί στην Ευρώπη Αμερική, Αυστραλία, <laughs> Αφρική έχουν, έχουν πολλές Εκατοντάδες πολλές, χιλιάδες ε... εκατομμύρια mm. που έχουν πει στα mm. ενέργεια να πούμε mm. yeah. Για πες μου σήμερα ρε φίλε τι... Καταρχάς ε, Να πούμε Στον ακροατή μα <laughs> Ότι μπορεί να στείλει μήνυμα στο στο facebook, όχι στο facebook, στο chat του σταθμού Στο chat του σταθμού Ή να πάρει τηλέφωνο στο 210 60 -41, Να παρέμβει να μας πει την άποψη Να παρέμβει, ναι, θέματα, ναι, ναι να, να παρέμβει να μας πει την άποψη Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε Να συζητήσουμε λίγο τα, τις εξελίξεις με την, με την πολιτική Θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση Γιατί, ρε Μπαρδός, εσύ που τα και ασχολείσαι Πριν περάσουμε δηλαδή στα, στα παραφύσιν φαινόμενα αν τα θεωρίσει φυσικά τα φαινόμενα που συμβαίνουν. Εντάξει, δεν θεωρώ φυσικά, αλλά ξέρω μια πιο άμεση σχέση με την καθημερινότητα είναι το ενδιαφέρον σύγκριση με αυτά τα μετά τη φανό. Τι θες να σα πω, τι θες να σου είπα, να όλα αυτά τα περνά. Τι γίνεται με την κυβέρνηση εγώ, δεν έχω καταλάβει. Yeah, μπορείτε να μου εξηγήσετε, εμεί κάνουμε διαπραγμάτευση, έχουμε φάει άκυρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσύ τι καταλαβαίνει, Πε μου, τι καταλαβαίνει. Εγώ εγώ ναι. καταλαβαίνω ότι κάποιοι πάνε και κάνουν κάποιες αιτήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουν ένα αίτημα, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση κάνει έτοιμα αίτη, στην Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση Δεν νομίζω, για πε. Α, δεν τα έχω καταλάβει καλά. <laughs> <laughs> και, και οι άλλοι προσπαθούν να πιέσουν στην Ελλάδα να μείνει στο πρόγραμμα που ήταν, στο μνημόνιο με την Τρόικα κτλ. Αυτό, έχω Αυτό έχεις καταλάβει. Αυτό έχει καταλάβει. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, να σου πω κάτι. Σκρατά, καταλάβει. <laughs> <laughs> Γιατί σε ρωτάω. Δεν δηλαδή, έχει κανένα σε να πούμε για τίποτα. αυτή και έγινε το μνητς να πούμε. Ποια. Αυτοί οι άλλοι. Α. <laughs> ναι. Και το μνητς να πούμε. Ναι. Και να λέει έτσι και κάνουν αυτή Στάση πληρωμών. κατευθείαν θα ακολουθήσουν άλλες χώρες πρώτα απ' όλα. Ναι. Έτσι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, θα πάει πολύ κόσμος φυλακή. και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα το πούμε αυτό. Δηλαδή, έτσι κάνουν αυτοί εδώ πέρα λογιστικό έλεγχο και αρχίζουν και ψάχνουν το τι έχει γίνει, τελείως νόμιμα σταματάμε και δεν πληρώνουμε φράγκο δικάρα τσακιστή, που λέγαμε εμείς παλιάνο, ξέρεις τώρα. Mm. Τώρα λένε δεν πληρώνω σε, κάπως έτσι. Oh, yeah. Ναι. Λοιπόν, την πάση περιπτώσει, καλά πάει το πράγμα μέχρι στιγμής, εγώ γούσταρα τη ζωή την ζωή Όχι, αλλά έγινε πρόεδρο, Εδώ πέρα, εδώ πέρα ήμουνα σε αλφας, ακόμα δεν έχω συνελθει, ακόμα πίνω να σε ένα πάρτι στην Ευμού, κάτω, το κάνανε κάτι εκεί στο τέλο πάντων. Δεν είχε, δεν είχε, πιάμε τίποτα, έβγαινα την πύρη σπίνα με ξέρω εγώ κτλ. Πάντω όταν ήρθες και μου για εκείνο το πάρτι, εγώ ξέρω τι κατάλαβα να πούμε. Τι. Ε, ότι ήσαμε σε ένα πάρτι τη εκκλησία, αυτό κατάλαβα εγώ. Ναι, γιατί μετά πήγα σε σερβίς ένα μνημόσυνο. Τα κάνω αυτά. Πάρτι Άρα. τώρα να χορεύουμε dance with the devil, ξέρω εγώ με του Ανατολικού και μετά εκκλησία. Δεν έχω θέμα. Η μνημοσύνη ήταν μουσα, να πούμε, ωραία, να έχει τη μνήμη του ανθρώπου, αλλά εγώ είπαμε. Πηγαίνω μόνο στα μνημόσια που έχουν ψήφει το αρνί, τα αρδούμπα, Το είπα, το είπα. Λέω εντάξει, ερχόμαστε που ερχόμαστε μετά από το, από το ξενυχτή. Γιατί να μην έχει το μνημόσυνο, κανένα σουβλάκι. Τι είναι αυτά τα κόλληβα, τα ξενέρωτα, τα νιάνια. Ναι. Αυτά τρώγατε. Στο μεταξύ από ό,τι θυμάμαι τα, τα κόλυβα τα τρώγανε σε γάμου στι αρχέ. Το, το γνωρίζει αυτό. Ότι τρώγανε στου γάμου κόλυβα. Ναι, στους, από του γάμου ξεκίνησαν τα κόλληβα. το ήξερα αυτό. Ναι, δεν ξεκίνησαν από τα μνημόνια, α πούμε. Μνημόνια κατάληξαν. Ε, Εκ, εκεί έπρεπε να καταλήξει Στο κάμου, δηλαδή πάμε και καμιόμαστε και τρώω δεν γίνεται αυτό. Να. Ναι, καμιά να, δεν γίνεται. Ναι, ναι, είδα. Α το κάμου, ρε, βάζει ναι. πέρα τα ψητά, ταυτόχρονα. Ναι, λοιπόν, Επί, να Επίση θα. Έχει και καλισμένο σήμερα. Έχουμε καλισμένο έναν πάτερ. Τι πάτερ, τέτοιο καλόγυρο. Ένα καλόγυρο. Κοίτα να τύπω μαύρο, Παίρνουμε κάτι να πούμε. Ναι, ναι αυτό από Βουλή. Αυτός στη Βουλή, να πούμε, ωραίο την ήταν νίτσα, να στη μέση να πούμε. αυτός τι αυτός ήταν, <laughs> <είναι>, ναι που ήταν, είναι. αυτόν τον εξκαλέσει. Ναι, το ίδιο. Αυτός είναι ο τέτοιος, ξέρεις, ο Όσιος Εκλέρ. Ναι, ο Εκλέρ, ο, ο Όσιος. να πούμε να ναι, ξέρει, αυτά είναι, εδώ, ξέρει. Αγίου θα ανοίξουν. Ναι, θέλει να ανοίξει δικιά του μια σχολή. Πώ ανοίγουν σχολέ πολιτικών τεχνών. Έτσι, αυτή ναι, ανοίγουν με. Ανοίγουν με σχολικά του χερό. Ε, ανοίγουν με σχολικά του τίποτα θα πει αυτό, να σου το πω να πούμε. Γιατί δεν ή θα κάτσουν εδώ και δεν θα μιλάω. Γιατί... Δεν δε είναι τρομακτικό, πώ είναι με την κουκούλα του. Ναι, δεν δε το βλέπω, δεν φαίνεται τίποτα να πούμε. Να, αμούση βλέπω yeah. Τίποτα. Yeah. και τίποτα yeah. Και Τι yeah. yeah. μα αυτή αυτό το μυαλό, το καπέλο αυτό. το που yeah. Καταρχά να ξεκινήσουμε από πού να ξεκινήσουμε τώρα. Να ξεκινήσουμε. Α, καταρχά να τον φωνάξουμε τον. Άστον είναι το. Ναι, ναι, θα τον φωνάξουμε τον άνθρωπο να βάλουμε και ένα τραγουδάκι να ακούσουμε τη μεταξύ. πρέπει να βάλουμε ένα τραγουδάκι μέχρι να φωνάξουμε αυτό να του κάνει το σάξι, να του πει κ. Κάπου. Πρέπει να πούμε. Ναι, ναι, εντάξει. Τι θα του Εγώ για πέσει. Ωραία, αυτό θα το ρωτήσω εδώ πέρα για βασικά πράγματα. Βασικά θα ακούσουμε και μια ομιλία μια πνευματικού του Αγίου. Βά, βάλε να το όνομα γιατί δεν το μείνουν... Ετοιμάσαι πως λένε τον Άγιο. Του Αγίου. Ε, του προφήτη... Ε, Ελυσέους. Ε, όχι ο Λυσέος, ο Λυσέος είναι άλλος. Άλλος είναι αυτός. Μια έχουμε να, να αναλύσουμε... Ε, ποιος γέροντας είναι αυτός. Ο Εφραίμι της Αριζόνα Ναι ο Εφραίμι της Αριζόνας. Αν δεν ενημερώσουμε ακροατά από μου. Δεν υπάρχει μόνο ο Άγιος ο Εφραίμις να πούμε μπροσθός. Υπάρχει και ο Εφρέμ της της... Αριζόνα ναι έχει, ναι ναι Αλλά με φάση αλλά με ναι ναι ναι ναι Έχει, ναι τα δικά του. Έχει ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ο ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ακούσουμε καταρχάς... Την ομιλία ενό π... μιας πνευματικού, μιας... δεν ξέρω πως σας λέει αυτοί, τέλος μία τύπισσα που πάει εκεί πέρα και εξομολογείται σε αυτόν τον Άγιο Είναι πνευματικό παιδί του Φινέμιου πνευμα... της αριζόνα, πνευματικό, αριζόνα, πνευματικό παιδί, παιδί, αριζόνα, παιδί. του Φινέμιου <συκλίσαι> της το σχολείο σας με το μπάτερ Εντάξει λοιπόν. λοιπόν, τσακίσεις εσύ να τον φες, θα ακούω ας το μια ρουγιά ωραία να πούμε, mm. που σπάρω πουλή Εντάξει, λοιπόν, αη τσακίσεις πήγαινε, αν σε πόρτες εκεί πράγματα, Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο πλατεία Radio, ε, μπορείτε είπαμε να επικοινωνείτε στο chat του σταθμού, να μας τέλει μηνυματάκια από που κουστάρετε από το πλατεία νέα πούμε, για παράδειγμα. Ε, μπορείτε όσο διαρκεί η εκπομπή να πάρετε τηλέφωνο στο 210 60 42 541 να βρήσετε, να φωνάξετε, να τσιρίξετε, να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Ο σταθμός εδώ πέρα είπαμε είναι λαϊκής βάσης. Αλλά μπορεί mm. να μας πάρουν και από τα βόρεια προαστία, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. <laughs> ναι. Όποια κυρία του βορείου προαστή μπορεί <laughs> να πάρει, Έτσι. όποιος πιστός μπορεί να πάρει, να ρωτήσει ναι. του Γέροντα. Έχουμε εδώ τον Γέροντα, τον Όσιος Εκλιαρή, είπαμε. Εκλιαρή. <laughs> ναι. <laughs> <laughs> ε, mm. Μητά λέει, Γέροντα, σουφέ Γέροντα, ημέρα θα με να κάτω μια γωνίτσα δεν μιλάω, διότι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 Όσοι έχουν τα, καλά, δεν γέροντας, αλλά τέλος πάντων ξέρεις που πάνω αυτά τα πράγματα. Εντάξει, έχετε μια ηλικία, που σα βλέπω έχετε, εντάξει, σα κόβω λίγο, θα έξω. το άσπρο που βλέπει εκεί είναι μέσα, να βγάλω την κουκούλα, το βλέπει την κονίτσα είναι μέσα, τα έχω κάνει. Έχετε βάψει το μαλλιά σας, από ό,τι βλέπω έχετε βάψει το μαλλιά Όχι, δεν είναι βαμένο είναι ξεβαμένο. για φορά. Ναι. Ο Δόσις είσαι. <iki> λοιπόν, ε, θα ήθελα να καθίσετε μαζί μας <ΣΥΡΟΟ> Πού? Ε, μαζί μας, στην παρέα μας Α, εντάξει. Χωρί να το βλάχο, είναι αυτό το Είναι άλλη. Τι έχει πλογίσει ο αυτό. Ναι, Ωραίο είναι, εντάξει. Λοιπόν. Θα ήθελα να καθίσετε εκεί που κάθιστε, καταρχάς να μου εξηγήσετε γιατί τα ρούχα σας είναι τόσο, ας πούμε, τρομακτικά, έτσι κυκλοφορείτε η συνεχεία. Δεν τρομακτικά. Είναι μια υπενθύμηση στου άπιστος ότι θα πεθάνετε ρεμουνιά. Συγγνώμη, θα πεθάνετε άπιστοι. το ξέρετε, βλέπετε τα μαύρα στην κόλαση να φάτε. Α, ah, δηλαδή, όχι. εσείς όχι, γιατί, ε, εσείς έχετε... Κοινωνάω, προσκυνάω, γονιπετής, αυτα, αυτομαστικώνομαι, αλληλομαστικώνομαι Ναι ε, Και έχω και ωραίο όνομα, Εκλέρ, έτσι? <laughs> δηλαδή δηλαδή ε, ελάχνουν ποιος θα πάει στην κόλαση ένα γέροντα Εκλέρ Λέω λόγος γέροντα, τον λένε Εκλέρ, ούτως το γλυκό όνομα ναι ε, τα φοράτε συνέχεια όλη μέρα τα ρούχα αυτά Δηλαδή η σπίτι σα δηλαδή Στο μπροσεβουκές σας ασχολείται και τηλεφωνείτε έτσι ε, Δεν έχω σπίτι αγάπη Α δεν έχετε σπίτι Όχι είμαι, στο... είμαι στη μονή Στη μονή Τι οδέτσι όμως Και τη μονή Στην μονή. Λοιπόν Yeah, ε, ακούστε εδώ πέρα την, το πνευματικό παιδί του οσίου της Αριζόνας και να μας πείτε τη, να μας πείτε τη γνώμη σας. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. Θέλετε να ακούσω κάτι Ναι, δεν γίνεται κάτι. Α, εντάξει, ναι. το ακούσω. ότι η Ελλάδα κοιμάται στην αμαρτία όπως τα ζώα στην τοπριά του. Πολύ σκληρό αυτό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Μα είπε ότι η χάρη του Κυρίου έχει φύγει από την Ελλάδα. Και αυτό είναι το σκληρό. Mm. Και η Παναγιά μας οδεύει μακριά. Μη φοβοβηθεί μου. Και πάντα θα έχουμε πει προσέξτε. Φιλπίδα. Αυτό δεν σημαίνει, φιλπίδα. προσέξτε. Γι' αυτό και ο πατήρε Εφραίμ έδωσε την εντολή και ήταν δύσκολος ο ρόλο που μου ανέφεσκε. Ναι σαν δεν είναι βίτσι να Βέβαια δεν θα απογοητευτούμε εμεί γι' αυτό θέλω να πω δεν θα απογοητευτούμε θα ζητάμε από τον κύριο μα να μας προσθέτει πίστη, επαγρύπνηση, πολύ δυνατή προσευχή και δι τη νύχτα. Δυόμισι με τρει η ώρα ο Γέροντας μα είπε δεν θα ξυπνάτε και θα γυρίζετε στο άλλο πλευρό. Σηκωθείτε Καθίστε στην καρέκλα, γονατίστε, πέντε λεπτά. Να σπάσουμε τα μούτρα της εκειδείας, της υπηρείας και ωφελή και τον οργανισμό. Πέντε λεπτά. Βοιοτική προσευχή για να γίνει γέρμος Και μπορούν τα πράγματα ε, να το τα, ε, τα δυνάμια έχουν διακόπτω αλλά τώρα ότι το μέχρι το και το στο Μαϊάμι μας ακούνε συνέχρι. ευλογημένοι. Την <Τι Τι> ευλογία μου, κορίτσια, <Τι> την ευλογία μου στο Μαϊάμι, <Τι> την αγάπη μου. Συγγνώμη που διέγουσα. Ε, δεν, δεν υπάρχει καμία. Συγγνώμη. Πάντερ <Τι Τι> μου, ευσυνδεκέφτε τόμας, πώς συμβαίνει, τι, ποιες είναι αυτές οι αμαρτίες για τις οποίες πληρώνουμε. Ακούμε, αμαρτία, διαφθορά, τόνα <Τι> Και μα είπε, ο πανσεξουαλισμός yeah. είναι η αιτία της καταδίκης μας. Yeah. Ο πανσεξουαλισμός. Yeah. Επειδή δεν είναι εύκολο να πάρεις τι, πού να μιλήσεις για τον πανσεξουαλισμό. Yeah. Πού να μιλήσεις. Αφού έχουν γίνει βιώματα. Yeah. Οι ασέλγειες, οι οι ασέλγειες, τις οποίες yeah. μας κατονόμασε με τον πιο κονδροειδή τρόπο, και μάλιστα μου είπε δεν θα τι επικαλύπτεις, θα τι λες. Ο στοματικός έρωτας, ο προκτικός έρωτας, η ομοφιλοφιλή απαγορεύεται. Έχουν, έχουν ανοίξει οι πόρτες του, της κολάσεως και μπαίνουν την νέοι μας μέσα κατευθείαν. Μας είπε ένα περιστατικό εκεί. Ήρθε λέει από την Αθήνα ένα ζευγάρι με ε, ένα ε, παιδί. Συγνώμη που διέκοψα. Ναι. Αλλά τι, τι έλεγε αυτή τώρα, έλεγε κάποια πράγματα, δεν ήταν ωραία πράγματα. Τι δεν ήταν ωραία πράγματα, έλεγε τι ήθελε. Έλεγε την προοπτικό έρωτα, έλεγε, την ομοφιλοφιλία, θα πάνε στην κόλαση και τέτοια. Ναι, ε... Άλλο ε, είναι, ε, είναι αυτό και άλλο είναι, τα έχει μπερδεμένα αυτή. Τα, τα έχει μπερδεμένα, τα έχει μπερδεμένα. Τα είναι μπερδεμένα. αυτά είναι, είναι. Του, του Οσίου, του και συναδέλφου Συνάδελφος, δεν ξέρω πώ ο συνάδελφο είναι. υπάρχουν και κομποϊάντε. Δεν μπορεί να α, λέει αυτά τα πράγματα ο συνάδελφο. Τι, τι εννοείται, τι εννοείται. Τέλο πάντων. Λοιπόν, α τα πούμε καταρχά από την αρχή. Ποια είναι η αρχή, Για ακού... είναι ο λόγο. <laughs> Αυτό που ακούσαμε αυτή τη στιγμή. εντάξει, να τα λύγω εσεί. Λοιπόν, λοιπόν, ε, λοιπόν. Ε, ακούσαμε λοιπόν μία γυναίκα η οποία είναι. Πνευματικό παιδί του Αγίου Εφρέμ της Αριζόνας, ο ΣΥΟΥ, ναι, ναι. πάτερ, ναι. <laughs> και είπε η γυναίκα ότι είπε ο πάτερ βοηθούσε. Ωραία, και επειδή το είπε ο πάτερ, τι. <laughs> ε, Σας είπα, <laughs> Δηλαδή, εσείς τι πιστεύετε, τι θεωρείτε. Τι πιστεύω. Τι, τι πιστεύετε και τι θεωρείτε. Στο Θεό, αγάπη μου. Καλά, πιστεύετε στο Θεό, ναι. Ναι. Ε... Συμφέρει. Συμφέρει. Αμέ. Γιατί. <laughs> γιατί. Συμφέρει να πιστεύει στο Θεό. Για να πείτε μα πράγματα, θάματα και αυτά κάνει, και στο τέλο τσου, στον παράδεισο. Και στην ουσία δεν κάνει τίποτα. Μετα... Μετανοεί, mm. κοινωνά, δυνατήσει, mm. ξέρει. <laughs> στο τέλο, τσου, στον παράδεισο. <laughs> <laughs> δεν πας εκεί που είναι. Οι άλλοι. Οι άλλοι υπόλοιποι. Στην Δεν πα εκεί λέω που πάνε οι άλλοι, υπόλοιποι. Στην κόλαση. Στην κόλαση, ναι. Εκεί να πάνε οι άλλοι. <σχ> Δεν με για μα εκεί η αγάπη μου. Χάλια. Πού θα περπατήσει εκεί μέσα στα καζάνια. <σχ> θα μαυρίσουν τα ρούχα σου. Αυτά θα, χωρίς, θα τα ακούτε. <σχ> τα φαπούσια τα τσόκαρα. Ναι. <σχ> <σχ> <σχ> Δεν γίνεται. Υπάρχει θέμα. Είναι προβληματικό. Ε, σίγουρα. <σχ> Συγγνώμη. Ναι. Με το καπνίσο. Εντάξει. Δεν είναι. Το κάνουμε με την Έχω κλάστρα στο μοναστήρι. Τι κλάστρα. Για το αυτό που καπνίζω. Α Ναι. Μπορεί να λέγομαι Εκλέρ, αλλά ο παππούς μου ήταν από την Κρήτη. Ναι. Ναι, ναι. Εκλαιράκι, λοιπόν. Ε, όχι ακριβώ. Το άλλαξα. Α, τον κηρύσατε. Ναι. <laughs> ε, εντάξει. Ε, λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε καταρχάς για αυτό που ακούσαμε. Μας είπατε, λέει ότι αυτή η γυναίκα του για τα δεινά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα ή οτιδήποτε θα συμβα... Καταρχάς τα δεινά δεν έχουν έρθει ακόμα, έρχονται. Ποιος λοιπόν, το είπε αυτό. Η κυρία. Α, που τη το είπε ο κύριος. <laughs> <laughs> ναι. Τέλος πάντων αγάπη μου, συνέχισε, ναι. <laughs> Για και λέει ότι τελευταία αυτά δεινά έρχεται ας πούμε ναι, Και ότι για αυτά το, τα κακά τα οποία συμβαίνουν δηλαδή στον κόσμο Τι φταίει ο πανσεξουαλισμός Δηλαδή π.χ. για τον άστεγο τώρα ξέρω εγώ που υπάρχει κάπου στην Αθήνα Όχι ο άστεγος, η αστήκη και όλοι αυτοί τέλος πάντων Φταίνε ότι κάποιοι έγαμιωσαν ναι. το να το πούμε και έτσι Συγγνώμη, κατάλληλα ναι. πανσεξουαλισμός τι όρισέ μου τι σημαίνει Για να μπορέσει να σας απαντήσω αγάπη μου έτσι, ε, το, με, ορίζει, με το, τρόπο. το ορίζει ω. Ε... Εντάξει τώρα εδώ πέρα η εκπομπή δεν είναι τέτοιου Αυτοί όμω το θέτουν το θέμα Και λέει να τα λέτε ομά. ομά Ναι ομά, Απρά ομά Ναι Τα λέει Αυτό εννοεί παρασκευαρισμός <laughs> Ο προοκτικός έρωτας Ο στοματικός έρωτα, Γενικότερα από ό,τι βλέπουμε τη συγκεκριμένη <laughs> <laughs> ε, <η γυναίκα. laughs> Θέλω να πω δηλαδή ότι κοίταξε mm. για να αλήθεια πρέπει να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι το σεξ δεν είναι πάνω απ' όλα δεν είναι πάνω απ' όλα πάνω απ' όλα είναι ο Θεός ναι έτσι Ξέρω εγώ, για κάτω από το Θεό όμως τι είναι ε, ας μην το συζητήσουμε ευλόγησε εδώ κάποια πράγματα τα ευλόγησε η καθαριότητα α πούμε είναι σημαντικό. Ναι, ναι. Ε, Νομίζω ότι ο κόσμος έχει μεταστραφεί Δεν είναι πια Σε κοντά στο Θεό Εσείς τι γνώμη έχετε για το Εγώ είμαι συνέχεια κοντά στο Θεό Αχ Θεέ μου, Θεέ, μου. Θεέ μου Συνέχεια ναι, ναι. Συνέχεια το Θεό που επικαλούν <laughs> ε, Εντάξει <laughs> Με το... <coughs> Θα μας πείτε για την κυρία της συγκεκριμένη ή να την ε, παραμελήσουμε Να την παραμελήσουμε το Εκύριες, ναι, ε, ωραία. Ε, θα ήθελα να έχουμε και ένα ένθετο, ένα ένθετο, ένα κείμενο, Μάλιστα. το οποίο ε, λέει για κάποιους ε, παπάδες, παπάδες, αγίους οι οποίοι ήτανε παραπλήσιοι με τον Γιώργο το Παΐσιο και αναφέρει την ε, την βιογραφία του, ας πούμε. Θα μας το διαβάσετε; Μπορείτε να μας το διαβάσετε; Δηλαδή με φέρετε εδώ για να διαβάσω. Ναι, εντάξει. Εντάξει αγάπη μου να διαβάσω. Δεν είμαι, είστε πιο κοντά στο πώς το λένε. Στο πιο. Στον υπολεγιστή. Ή στην Είμαι κοντά στην οθόνη. Ναι. <laughs> α, α, εντάξει. Λοιπόν. Ε, μήπω θέλετε να ακούσετε. Να σου ρωτήσω ακούγεστε. Ακούγεστε στο μικρόφωνο. Ήταν, Νομίζω ότι δηλαδή. ακούγομαι αγάπη μου. Ναι, ανησυχείς πουλάκι μου ε, <laughs> την ευλογία μου βρε να Εντάξει, καθίστε εκεί που κάθεσα σε απόσταση τρία μέτρα και καλά είμαστε. <laughs> Τι μαναράκι μου. Γιατί <laughs> εντάξει τώρα από ό,τι βλέπω το τον καρπο. <laughs> την, άστο το είπα την άλλη φορά. <laughs> <laughs> είχα, πάρει, είχα πάρει κάτι σου και τα πήγαινα μέσα στη μονή και ξαφνικά με βλέπει μία και λέει «Αχ, ο κύριος μετά σου, τρελάδικα». <laughs> Διαβασμένοι, εγώ νόμιζα ότι προσευχότανε. Α, τυ, τυ, ναι. πείρα. Ναι, τέλο πάντων, ναι. κοίταξε. Εγώ λέω να βάλουμε πρώτα ένα τραγουδάκι. <σχε> ένα τραγουδάκι, ξέρει. Μ' αρέσουν οι ροκέ, είναι αλήθεια, και τα μπλού μ' αρέσουν. <σχε> Αλλά μπορούμε να βάλουμε μια ροκιά, λίγο αγάπη μου, για <σχε> να βρω το κείμενο. Βάλτε, βάλτε. Σε ευχαριστώ, αγαπητά. Σα είπα ότι η Ελλάδα κοιμάται στην αμαρτία όπω τα ζώα στην κοπριά. Κάποιο δυστυχή ακροατή μα στέλνει μήνυμα, είναι ήδη στο ένα το επίπεδο τη κολάσεω. Ε, κοίταξε, αγάπη μου, να σου πω: Έχει ένα μικρό πρόβλημα. Ε, μπορεί πράγματι να είσαι εκεί διότι δεν γράφεις κάτι. Ε, βλέπουμε τρία ερωτηματικά. Και πα στον Άγιο Πέτρο, κοιτάει. Πώς σε λένε, δεν απαντά, σε κοιτάει. Βλέπει ερωτηματικά, σε στέλνει στην κόλαση. Ποιο είσαι, αγαπούλα μου, για στείλε μα ένα ονοματάκι. Να δούμε, μπορεί κάτι να κάνουμε. Ναι, κάτι να τι κάνουμε. Έχουμε, τι το φέρουμε το σχήμα, αγάπη μου. Ναι, ναι. ναι εδώ θα δείχνουμε τις προσευχές. Συγγνώμη που διακόπτω την κομματάρα, να στείλω ένα φιλί στο φίλο μου τον Κόκκο, πάμε γερά, πάμε δυνατά, καλή λεφτεριά ρε φίλε Κόκκο να πούμε, καλή λεφτεριά και θα αποσυρθώ πάλι στη γωνίτσα μου να ακούσετε εδώ τον Άγιο, θέλω <Τέλος>, πάντων <πάλι>, λέμε τώρα, που τον του τον Ωσιο Εκλέρνα, πολλά φιλιά ρε φίλε. Καταρχά, να πούμε τα χαιρετήματά μα ε, στου ακροατέ. Χαιρετήσουμε όλου του ακροατέ. τώρα. Όλου του ακροατέ. Και θέλω να κάνω ένα σχόλιο πολιτικό, αν μου επιτρέπετε. Εντάξει, εσεί δεν ασχολείστε με τα επίγεια. Ε, όχι, ασχολούμαι. Α, ναι. Πρέπει, πρέπει. Προσέρχομαι για όλου, αγάπη μου. Για όλου προσέρχομαι. Ναι. Τι νομίζει, Τσάμπα, και πίνω στη Μονή. <laughs> λοιπόν, <laughs> θέλω να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο. Λοιπόν. <laughs> Δεν δε μπορώ. Έχουμε αυτή την κυβέρνηση. Τι, δηλαδή, βγαίνω από τα ράσα μου. Βγαίνω από τα ράσα μου. Δηλαδή, συγγνώμη, πηγαίνει κύριε εκεί πέρα και δεν ορκίζεσαι στο Ευαγγέλιο, το Άγιο Ευαγγέλιο. Προτιμώ τον άλλο. Θα μου πει ο άλλο σκοτώνει παιδάκια, σκοτώνει γερόδια, σκοτώνει την Ελλάδα. Την κόβει σε κομμάτια, τη διαιρεί, την καταστρέφει. Δεν υπάρχει. Αλλά, τουλάχιστον να αρχίσει να Ναι. Και όχι μόνο, φοράει και το πουτσοδίχτυο αυτό, που σου λένε τώρα. Το, το ποιό? Την τραβάτα, αγάπη μου. Αχ! Δεν είναι τραβάτα, όχι με που το πουκάμισο ανοιχτό να βλέπουμε εμεί εδώ να τρελαινόμαστε. Με ναι, τι είναι αυτό, αγάπη Να βλέπεις δω. τα ντρικά τα στοίχια εδώ. Τρελαίνομαι. Δεν μπορώ. Κλείς το πουκάμισο, πάλι τραβάτα. Σφίξου λίγο. Σφίξου λίγο. <laughs> Έτσι. <laughs> δηλαδή, πού πας, με ανοιχτό το πουκάμισο να φαίνεται εδώ το. Μπορώ. Ναι, ναι, για, για το βαρεφάκι που είναι έτσι, έχει και ένα σφιλ, άλλο που έχει γίνει θέμα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, δεν τον φτάνω. Είναι ψηλό αυτό. Αλλά <χαι> δεν δε μπορεί, κύριε, να πα εκεί πέρα για να μην ορκίζεσαι. Ναι, εντάξει. Καταλαβέ. Εγώ να σου πω, συμφωνώ. Λέω εντάξει, προτιμώ να είχαμε. Έχουμε... Βέβαια, κοίτα πήγε ο κομμουνιστή ναι. και κλείνει το μαγαζιά της Κυριακής. Εκεί δεν μπορώ, το παραδέχομαι. Ενώ άλλο που ορκίστηκε, ο χριστιανό δεμέκ. Ε, ο Χριστιανός ήταν αυτό, ο εκλογημένος. Τ' άνοιξε τα μαγαζιά την Κυριακή, κάτσε βρε. Μα δεν έρθει ο κόσμος στο μοναστήρι να πάρει κανένα κεράκι. Τι μόνο ε, τα δικά σας μαγαζιά θα λειτουργούν, είδες. Ε, όχι μαγαζιά, μην το λε έτσι απλά. Μονή. Α, μονή. <laughs> μονή. <laughs> λοιπόν, με <laughs> <εν> πάση περιπτώσει, <laughs> με το πέρα έχω αναλάβει τώρα μια ιερή υποχρέωση να διαβάσω. Μου είπες ότι τι, έχεις βίουσαγίων και τέτοια. Ε, και τέτοια. Ε, Έχει σε... εδώ ένα... Site, ένα site που λέει ε, 8 άγιε τη ορθοδοξία χειρότερη από τον Παρίσι. Ό, τι νοεί! Ε? <laughs> δεν θα καταλάβει. Στο Λούγκεν TV, για να δω. Λοιπόν, να διαβάσω. Διαβάστε. Θέλει να το διαβάσω εγώ. Όχι, θα το διαβάσω εγώ, δεν πειράζει. Θα βάλω <laughs> εδώ το ματσούκι. <laughs> Αυτό εκεί πέρα ο Βλάχος, εκεί στην άκρη, καλά, έτσι. Ε. Μετά θα του μιλήσω. Α, λοιπόν, α, δεν πειράζει, αγαπητοί Πάμε. <χαι> Γράφει λοιπόν εδώ, εάν η μάχη του Παίσιου με τον Γιοργάκη, το Γεωργάκη του Σεολίν σας ακούγεται σαν παραμύθι, τότε τι να πούμε για τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίο λατρεύεται από όλε τι χριστιανικέ εκκλησίε, βοηθιά μα. Ε, επειδή σκότωσε ένα δράκο. Επαναλαμβάνω, ένα δράκο. Για να σώσει μια στη σημερινή Λιβύη. Ο Άγιος Πρινς Τσάρμινγκ υπήρχε στρατιώτη, στρατιώτης υπήρξε. και με την πράξη του αυτή μας θυμίζει αγνές εποχές τότε που οι βασιλοπούλες φοβόντουσαν τους δράκους και δεν τους εξέτρεφαν για να κατακτήσουν τον Ουέστερος. <laughs> <laughs> Έξυπνο. <laughs> Επίσης μας θυμίζει ότι με το να πιστεύει ως πραγματικούς τους βίους Αγίων αποδέχεσαι ως γεγονός το ότι υπάρχουν δράκοι. <laughs> ε, <βέβαια. laughs> <coughs> λοιπόν Προφήτης Ελισέος Δεν πάνε σε μισό λεπτό να σταυροκοπηθώ <laughs> μου Ελυσέε μεγάλη χάρη σου <laughs> Αν νομίζετε ότι είναι cool Το να κάνεις μια σάβρα να μιλάει Και να λέει ότι υπάρχει Θεός Τότε πόσο cool είναι Να κάνεις mind control σε αρκούδες Και να κατασπαράξουν τους εχθρούς σου Ειδικά Αν η εχθρή σου είναι ανήλικα παιδάκια Δε <laughs> <laughs> <laughs> ναι, διαβάστε εδώ Πέρα είναι απόσπωση δε, Έχει την Διαθήκη «Εντάξει, μπορεί να μου διέφυγε αυτό το χωρίο, θα ε. το διαβάσω. Μια μέρα στη Βαϊθήρι κάτι πιτσιρίκια είδαν ένα φαλακρό τύπο να ανεβαίνει ένα βουνό. Mm. Λες να ήταν βαρουφάκι είσαι». «Δεν <laughs> <Τότε> δεν νομίζω». <laughs> ε, σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλή ιδέα να το κράξουν φωνάζοντας. «Ανέβαινε καράβλα, ανέβαινε». «Μέγα λάθος». <laughs> ο Γκαμπριολέ Γα... Γαμπρι... δεν ήταν άλλος από τον προφήτη Ελισέο ο οποίος γύρισε προς τα παιδιά, τα καταράστηκε και τότε δύο αρκούδες βγήκαν από το δάσος με εντολή Ελισσαίου και κατασπάραξαν 42 από αυτά. Παλαιά Διαθήκη Δέλτα, Βασιλής 223 έως 224. <laughs> και ανέβη εκείθεν εις Βεθήλ, και ανεβαίνοντας αυτού εν οδό, και πεδάρια μικρά εξήλθον εκ της πόλεως, και κατέπεζον αυτού και ήπον αυτό. Ανέβαινε φαλακρέα, ανάβαινε. Και εξένευσεν ο πίσω αυτόν και αυτά και καταράσσαν το σε ονόματι κυρίου μα. μας. Υπλογία κυρίου. <συμπλωγία> και οι δύο εξήλθον δύο άρκοι επ' του δρυμού και ανέριξαν επ' αυτών τεσσερά και δύο πέδας. Μπράβο! <συμπλωγί> Πολύ εντυπωσιακό δεν είναι. Ε, είδασε <συμπλωγί> να είναι <συμπλωγί> κατάλαβες εγώ γιατί έχω μαλλιά. ομαλιά. Σκέψεις που με λέγανε καράφλα αν με λέγανε να έπρεπε να στείλω δύο αρκούδε. Ψωστό, σωστό, <laughs> και έχει μια ωραία εικόνα, <laughs> βοηθιά μα του Αγίου, <laughs> του Αγίου της Ορθοδοξίας μας και γράφει ένα ελιτάριο και γράφει, ποιον είπες καράβλα ρε τσόγλανε <laughs> <laughs> <laughs> Πολύ καλή είναι αυτή εδώ πέρα στη σελίδα, μπράβο <laughs> και μαθαίνει ο κόσμος και για τους Αγίους μας <laughs> βοηθιά μας, την ευλογία μας να έχουν αυτή, αυτά τα καλά παιδιά ωραία, πάρα πολύ ωραία είναι αυτά τι λέει, λοιπόν, μαλακία, κάναμε... μην βάζεις να διαβάζω τέτοια συμφαρακά... Όχι, όχι, δηλαδή, για τον... Ε, ανέφεσαι, ο Άγιος... Άγιος The not so great. Oh, great. <laughs> λοιπόν, ας διαβάζουμε, λοιπόν... Μ' αρέσει ο Άγιος Δεοδόσιος. <laughs> <Μ' αρέσει. laughs> ναι. ναι, πριν διαβάσει Άγιος. το του, ε? Έχω διαβάσει διάφορα. <laughs> λοιπόν, το 490 μουχου... <laughs> Ο υπόδρομο στη Θεσσαλονίκη ήταν πιο ίνι και από το Μπουγατσάν. Μια μέρα ο Βουθέριχος, αρχηγό της φουρειωράς της πόλης, απαγορεύει σε ένα μεγάλο αστέρα ημίωχο της εποχής να πάρει μέρο στους αγώνες. Σαν να ναι, 1987 και να ρίχνει ο αθλητικός δικαστής τρεις αγωνιστικές στον κάλυ, πριν το Άρης Πάουκ στο Αλεξάνδριο. Χαμός, χαμός. Τα χουλιγκάνια κάνουν το Βουθέριχο κομματάκια. Αυτέ οι εικόνε που κάνουν το γύρο του κόσμου αμαυρώνουν την εικόνα των βυζαντινών υποδρομιών. Και ο αυτοκράτο Θεοδόσιος βρίσκει μία λύση. Να βάλει το στρατό να περικυκλώσει τον υπόδρομο και να σφάξει όποιο βρίσκεται μέσα. Μετά από λίγο το μετανιώνει. Άγε μου, Άγε μου μεγάλη χάρη σου. Ήταν η κακή στιγμή. Είχε και τα νεύρα του γιατί χύθηκε κόκκινο κρασί στην αγαπημένη του αυτοκρατορική στολή. Και παίρνει την εντολή πίσω. Λίγο αργά όμω, μια και είχαν ήδη σκοτωθεί και 7.000 θεατέ. <χει> Την επόμενη μέρα πάει ο Θεοδόση στο ναό, αλλά ο Παπαμπρόση δεν τον Αθήνη να μπει. Μεγάλη χάρη του κι αυτού. Ο Γκότσστεν βάζει τα μεγάλα μέσα και με δάκρυα στα μάτια ζητάει συγχώρεση. Τον έβαλε ο Αυρόση να πει 56 πατεριμά, πήλησε και σταυρό, ότι δεν θα το ξανακάνει και σήμερα είναι άγιο. Είπε sorry. Είπε sorry. Όχι, το είπε. Από μέσα του. Από την καρδιά του το είπε. Και εγώ, κατάλαβε. Τι είναι τώρα αυτό το χιλιάδι. Κοίταξε. Εγώ με αυτά που κάνω, έχω κάνει στη ζωή μου αμαρτία εξουμολογουμένη, ε, αμαρτία οκέχει, okay, ξέρει ο mm. τύπο εγώ. Mm. Λοιπόν, τη λέω την αμαρτία μου. Προσεύχομαι, κάνω δείχνω, κάνω. Τσουπ! Τέλο αμαρτία. Στον παράδεισο. Κατάλαβε. Ε, ε, ε. Αρχίζει να τη γλύτωνα. Να το πούμε αυτό. Έτσι. <σίλει> <σίλει> και όποιο συνάδελφο, άγιο, ε, ξέρω εγώ, όσιο κτλ. θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή στο 2.10-60-42-5.41, μπορεί να εξομολογηθεί σε μένα να του δώσω άφηση αμαρτιών. Δεν <σίλει> του δώσουμε ένα κανόνα, κάτι. <σίλει> Διο πατερημά. Διο πιστεύα. Κάτι. <σίλει> αυτά. Έτσι. <σίλει> λοιπόν, όπω είπε και η κυρία η... η... η... η... η... η... η... η... πριν στο βίντεο, λέει: Καλύτερη ώρα, λέει, να. Να προσεύχεστε λέει είναι 2 με 3 το βράδυ, να ξέρετε να ξυπνάτε, να προσεύχεστε 2 με 3 το βράδυ γιατί είναι και καλό για την υγεία, το λέει ο Άγιος Εφρέμ ο Αριτής Αριζόνας. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό είναι αυτό ε, και εγώ κάνω σηκώνομαι κάθε πρωί τέτοια, τέτοια ώρα περίπου, Αυτός, αυτό έχει δίκιο ε, και προσεύχομαι. Αλλά μετά, μόλι πάρω το πρωινό μου, ξαναπέφτω λιγάκι, τον παίρνω λίγο. <laughs> <laughs> Καλά, από τη μέρα και γενικότερα τον παίρνετε λίγο, αλλά τέλο πάντων. Ε, τον ύπνο, ε, ε, <laughs> ναι, εντάξει. <laughs> λοιπόν, εντωμεταξύ, ε, εδώ είδα ένα ωραίο τραγουδάκι που λέγεται «Δεν μασάμε. Δεν το έχω ξανακούσει. Μπορώ να το κάνω, <laughs> ναι, ναι, ναι, να το, το βάλτε, ακούσω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> Μην ξεχνάτε, 60-42-541. Εξομολογηθείτε μου και έχετε την άφηση στο τσεπάκι. Πάμε να ακούσουμε το δε μασάμε. Τα γελάδες να βοσκάμε, δεν μας λάμε του και τσάρ στα λάρα, αντί όνομα βαρύ Θα σας δώσω μια κατάρα, σαν λιμένο ποτφουρή Δουνου του και τσάρ στα λάρα, αντί όνομα βαρύ Θα σας δώσω μια κατάρα και ξανά εισαγωγή Τα κλεμμένα, τα αφλή, τα μονέτα λερωμένα Καταπλύνουμε να πάμε πόλεμα, με τραγουδάμε, δεμάσαμε Με στον ήρμα μας, ξύσμα να πίσω στα χωριά μας Κάτι θα βρούμε να πάμε πόλεμα, με τραγουδάμε, δεμάσαμε Ιρήκη κλειδωμένα, στο ευρώ τη μαύρη τρύπα να Να τα βάλουν οι θεία στους γιατρούς στην Ελβετία Οι γιατροί να τραγουδάνε δεμάσαμε Παρανόλευκη σημαία και η Ακρόπολη με Πολεμάμε, τραγουδάμε δεμάσαμε Μια Ελλάδα που αγαπάμε Και το σύνθυμα μας να' ναι Δε μάσαμε Έξοδος παιδιά και πάμε Για μια Ελλάδα που αγαπάμε Και το σύνθυμα μας να' ναι Δε μάσαμε Δε μάσαμε Πολύ καλό ήταν αυτό. Πάρα πολύ ωραίο το Σου άρεσε? Και εμένα, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πώς σου άρεσε, δεν το άκουσες Δεν το Λοιπόν, τώρα, ποιος είναι αυτό? Ο Άγιος Χέντ Χάντερ. Ναι, δικεβάστε γιατί το λέτε. Θεόδωρος ο Ο Άγιος Θόδωρας. Ναι. Άγιο μου, Άγι μου Θόδωρα, μεγάλη χάρη σου. Ο Θόδωρα ήταν εν ζωή, όταν ήταν εν ζωή, επιδιδόταν στο χριστιανοταλιπανισμό, με ειδίκευση στην καταστροφή αρχαίων ναών και αγαλμάτων. Επίση ήταν και φωνέα δράκων, και αυτό, όμω τι πραγματικέ καφρίλε τι έκανε μετά θάνατον. Οπα. Για θρησκεία τη αγάπη, ο χριστιανισμό δεν είχε πολλά να πει ενάντια στη δουλεία. Ε, βέβαια. Το έχει πει ο. Συγγνώμη, κόβω την αφήγηση αυτή εδώ πέρα. Διότι όπω ο Λο Παύλο το είπε, να ακούσει τον αφέντη σου και να κάνει ό,τι σου λέει και να πληρώνει τα χρέη σου. Τα έχει πει όπω ο Λο Παύλο Γι' αυτό αφήστε αυτά τα discounts με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά τα. Δεν λέω τίποτα, εγώ τώρα διαβάζω. Λοιπόν. Ο Θόδρα, μάλιστα, ω βασικό του θαύμα, είχε την ανέβρεση δούλων που είχαν καταφέρει να αποδράσουν από του αφέντε του. Καλά έκανε. Ακολουθούσε τι επιταγέ του αποστόλου πάντου η βοήθειά μα. Αν κάποιος δουλέμπορας ή άρχοντας έγανε κάποιον δούλο, πήγαινε και κοιμόταν στον τάφο του Αγίου Θεοδόρου και έβλεπε στον ύπνο του Magic Top Stone, Christ Sin 5 που κρυβόταν ο δούλος που προσπαθούσε να ανακτήσει την ελευθερία του για να πάνε να τον μαζέψει. Λοιπόν, ένα Τώρα ο ασιομάρδυρος Πανφούτιος. Παφνούτιος. Παφνούτιος. The Unvisible. Δεν το ξέρω αυτό. αγάπη μου. Ποιος είναι λοιπόν, λεγράφη εδώ, Α παραδεχτούμε όλοι ότι με όνομα Πανφούτιο δεν γάμισε ποτέ κανεί. Κάτι που ίσω εξηγεί γιατί ο νεαρός αυτό από την Αίγυπτο αποφάσισε να γίνει ο ο μάρτυρα. Ο Παφνούτιο έσπρωξε περισσότερου ανθρώπου στο θάνατο και από περακτορείου εισιτηρίων για τον Τιτανικό. Αλλά αυτό ω εκ θαύματο κυριολεκτικά πάντα τη γλύτωνε. Την εποχή των διωγμών βρέθηκε στη φυλακή. Εκεί συνάντησε 40 βουλευτέ που είχαν μπει για δημοσίου χρήματο. Απάντες με εξοπλιστικά τέσσερα δις δινάρια για καμίλε που γένουν και λοιπά. Και τους εκχριστιανήσε με αποτέλεσμα να του πετάξουν όλου στην πυρά. Μετά βγήκε από τη φυλακή και βρήκε τα 16 παιδιά των βουλευτών και τα έπεισε και αυτά να γίνουν χριστιανοί. Ο έπαρχος που ένα θεματάκι με την πυρομανία τόχι εδώ που τα λέμε τα πέταξε και αυτά στην πυρά και διέταξε να πάνε τον Παφνούτιο στον δίλο. Στον ήλο. <χει> <χει> Εκεί ο Παφνούτιος Προσιλίτησε 80 ψαράδες. Την επόμενη μέρα το μαντέψατε, πήγαν οι Ρωμαίοι και τους στείλανε να κοιμηθούν με τα ψάρια. Και σε όλα αυτά ο Παφνούτιο Κύριος το περνάγανε από τροχό. Τον οχίζανε, τον καρφώνανε με πυρωμένα σίδερα. Mm. Αλλά αυτό αντίθετα με εκείνου που πήρε στο λαιμό του, δεν καταλάβαινε Χριστό. Καλό το λαγοπέδινο, ε! Λοιπόν, εκεί που τον είχαν στον τροχό και τον γυρίζει ο άλλο, έχει μια πολύ ωραία γεωγραφία που φωνάζει ο Άγιος, βάλε λίγη δύναμη, μω Λοιπόν, βλέποντα πως ό,τι μαρτύριο και να περνάγανε τον Παφνούτιο, ο Θεός τον ξαναέφτυγνε καινούριο, ένας ευσιωματικός ευσέβιος πείθεται από το να γίνει και αυτός χριστιανός μαζί με τους 400 στρατιώτες του. Την άλλη μέρα έρθει η ανάπτυξη για τους εμπόρους κολύμων στην Αίγυπτο. <Και> Αχ, πάρα πολύ ωραίο ήταν <Και> αυτό, μπράβο τα παιδιά, κάνε μπράβο Εντάξει, μην κουράσουμε τον κόσμο, θα διαβάσουμε και για τον Άγιο Κωνσταντίνο, το Μέγα Άγιο Κωνσταντίνο, μεγάλη χάρη του. <laughs> Αυτό σε έκανε επίσημη θρησκεία, τη αγάπη της αγάπης μας. Ναι. <laughs> ναι, αγάπη μου. Λοιπόν, <coughs> <coughs> να καταλύσω λίγο τη φωνή μου, γιατί να ανάψω και ένα τσιγάρο πειράζει. όχι, <laughs> δεν okay, yeah, yeah. είναι. αυτά που κάνω στο στη μονή, <laughs> στη γλάστρα μου. Λοιπόν, μισό λεπτό, αγάπες μου. Με παραξηγήσετε που λέω αγάπες μου και τα λοιπά, είμαι μέσα στην, ε, στη θρησκεία της αγάπης, μέχρι εδώ. Λοιπόν, ο Άγιος Κωνσταντίνος Ωμέγας, αυτός λοιπόν ο αγαπημένος Άγιος του Λούμπεν, αφού πίστηκε από τη γυναίκα του τη Φαούστα, ότι ο γιο του από προηγούμενο γάμο Κρίσπος την έπεσε, <κοκοκοκοκο> τον φυλακίζει και βάζει να τον καθαρίσουμε στι φυλακέ. μετά γνώμη και δολοφονεί. Φα, φάουστα φαύστα, φάφουστα, τι όνομα είναι αυτό το βγαδήμα, <laughs> γι' αυτό δεν άγιασαι αυτή. Μέσα στο λιγό τη, επειδή τον έπειτα να ξεπαστρέψει στον Κρίσκο πάνε και οι δύο αυτοί. <laughs> αυτή είναι η καλή εκδοχή. Η κακή λέει ότι του καθάρισε και του δύο απλώ για να δείξει στου υπόλοιπου γιου του, υποψήφου διαδόχου του, ότι καρόθε να κάνουν στα αυγά του και να περιμένουν. Ο μπαμπάσ να πεθάνει από φυσικά έτρια για να πάρουν τον θρόνο. σωστό στόχο το βρίσκοντο. <laughs> Και όλο αυτό φυσικά είναι ψηλά γράμματα. Αν υπολογίσει κανείς τους επεκτατικούς πολέμου τις εξεγέρεις εναντίον του που έπτυξε στο αίμα και το ανελαίει το ανθρωποκυνηγητό εναντίον ερετικών, δηλαδή εθνικών κτλ. Από την άλλη νομιμοποίησε το χριστιανισμό με το διάταγμα των μεδιολάνων. Οπότε, περασμένα, ξεχασμένα, Συστό. Πολύ <Σ> καλό. Κοίταξε. Δεν μπορώ να μην διαβάσω και τον Άγιο <Και> αυτό το είχε μας, γιατί είναι τους <Και> Σε ποιάζεις πλάχο <πλάκομαι>. μου. <Και> Ωραία. Λοιπόν, περίμενω και λίγο καφέ. <Και> λοιπόν, Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Ο Παΐσιος ειδικευόταν στις προφητείες και ιδιαίτερα στι πλήρω αποτυχημένε προφητείες, όπως το ότι το Μακεδονικό θα είχε αισιωτέλος για τον Ελληνισμό, και το ότι οι Ρώσοι θα κατακτήσουν την Κωνσταντινούπολη και μετά απλώ θα μα τη χαρίσουν. Έτσι για να είναι πολύ large. Αν ήθελε να τα πάει λίγο καλύτερα, θα έπρεπε να πάρει μαθήματα από τον Πάτρο Κόσμα, τον Έτολο, του οποίου οι προφητέ είναι τόσο γενικέ που θα μπορούσαν να σημαίνουν οτιδήποτε. Μερικά παραδείγματα. Ένα ψωμί θα χαθεί το μισό και ένα ολόκληρο. Χα. Το λέξε κάθαρα. Ένα ψωμί θα χαθεί το μισό και ένα ολόκληρο. Δεν κατάλαβε. Θα σου διαβάσω το άλλο. Η λευτεριά θα έρθει από κάτω από που χύνονται τα νερά. Άφονα σε βλέπω. Κάνε και κανένα στευρό. Θα έρθει καιρός που θα φέρει γύρες ο διάβολος με το κολοκύθι του. Ξεκάθαρο. <laughs> θα έρθει ξαφνικά. Ή το βόηδι στο χωράφι ή το άλογο στο αλώνι. Δεν το κατάλαβες, ε. <laughs> Καλά. Θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα. Αυτό είναι το μόνο το οποίο πάνω σε αυτή την προφητεία, δηλαδή αν πιάσει κάποιον προφιτολόγο, λόγο ας πούμε και το ρωτήσεις πες μου ποια προφητεία έχει πετυχθεί, θα σου πει αυτή με τι κόντες και τα παράθυρα. Συγγνώμη αγάπη μου, ε, εγώ Καλά. δεν έχω αγιάσει ακόμη, οι δεν κάνω, mm. αλλά είπα και εγώ μια φορά, θα μα προλογίσω το χέσιμο, είπε οι άλλοι. Θα έρθει ο Σύρισα, δεν θα έχουμε χαρτί υγεία. Άρα δεν θα προλογούσαμε το χέσιμο, δεν χρειάζεται να σε προφύγει, το βλέπει. Λοιπόν, τέλο yeah. πάντων. Άλλο. Οι τρει μέρε, ή τρει μήνε, ή τρία χρόνια θα βαστάξει. τάξει. <Κι> <Τι? Κι> άλλο. Θα έρθει καιρό που μια γυναίκα θα διώχνει 10 Τούρκου με τη ρόκα. Τη ρόκα το χόρτο ή τη ρόκα που γνέθουνε. Γιατί ρόκε δεν έχουν πια οι γυναίκε, να το πούμε. <Κι> τέλο πάντων, αγάπη. Μου. Και το άλλο. Θα βλέπετε να πηγαίνουν άλλοι πάνω και άλλοι κάτω. Βέβαια, όταν πρόκειται να κλείψει λίγο την εξουσία, όπω στην παρακάτω προφητεία που έκανα για τον Αλή Πασά, γίνεται αρκετά πιο συγκεκριμένο. Θα γίνει μεγάλο άνθρωπο, θα αφήσει μεγάλο όνομα στην Οικουμένη. Αυτή είναι η θέληση τη θεία πρόνοια. Ενθυμού όμω ει όλη τη διάρκεια τη εξουσία σου να αγαπά και να υπερασπίζεσαι του χριστιανού και κυρίω τι μονέ, αν θέλει να μείνει η εξουσία στου διαδόχου σου. Πολύ καλό. Πολύ καλό Είναι ο αγαπημένος μου ο Γεια <laughs> σου Κοσμά. Βοήθειά μας, βοήθειά μας. Πολύ καλό ο Κοσμάς. Και, ποιο, και πιο κατ' έχει άλλο έναν που μόνο το όνομά του θα πούμε. Τον, ε, <laughs> Άγιος Ιωσήφ, ο Μπετεωρείτης. Ιωασάφ, ο <laughs> Δεν μπορώ. <laughs> δεν το ξέρω. <laughs> δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καίος λόγος. Απλά. <laughs> Α, λέει, λέει το πιο... Μπαντά όνομα στην ορθοδοξία σου. Δημιουργεί μεγάλε προσδοκίε για μαγειδώνε και θεϊκή εκτίμηση από ψηλά. Αλλά στην πραγματικότητα σημαίνει απλά ότι ο Άσαφ ήταν ένα από τα μετέωρα ξενέρα. <laughs> <laughs> <laughs> Πολύ καλά τα παιδιά μου εδώ πέρα. Πολύ καλά. Μπράβο, βέβαια, αγάπη μου. Λοιπόν, θα βάλω ένα τραγουδάκι. Ε, γιατί τώρα πια στην Αθήνα δεν έχει μπάτσου. Έτσι. <laughs> και μπορούμε να κινούμαστε και στα εξάρχεια και Έγινε μια μαλακία. Έγιναν χτε κάποια πράγματα. Δεν έχει σημασία. Mm. Λοιπόν, όμω, θα δώσω εγώ την ευλογία μου στους αστυνομικού, θα δώσω την ευλογία μου, θα μείνω χωρί μια να τον βλέπω και πάμε να ακούσουμε την κομματάρα. Πάμε. Mm. Ευλόγιστον. Στείλω την ευλογία μου στον Ακροατία, ε, Αντρέα, τον κολλασμένο ε, Όμως, Ανδρέα αν θέλει, μπορείς να πάρει τηλέφωνο να σε εξομολογήσω, αγάπη μου, και να σου δώσω μια άφεση, εντάξει Έλα, για άκου το κομματάκι, Αντρικό swim Υπότιτλοι Authorwave, ναι. Λοιπόν, αγάπη μου, ε, εντάξει, τώρα έχω κάνει και τη σιγάρα τσιγάρα. Εσεί πρέπει να πάτε στη Μονή. Πρέπει να πάω στη Μονή. <laughs> να προσευχηθώ για όλου του κολλασμένου. <laughs> Δεν θα φύγω αμέσω όμω, θα πάω εκεί πέρα στη γονίτσα. Ά, θα φτιάξω την γονίτσα. Φοντάξω εδώ φίλο σα, σε εκείνον εκεί πέρα. Ναι, μακριά, πέρα. Ναι. Μακριά, πέρα. μακριά. Ένα θα πάει ώρα σου, όχι. Εγώ του βλέπω. Μουλάκω, δι... θα το κολλάξω εδώ πέρα. Και αν κάποιο ακροατήσει. Οτιδήποτε χρειάζεται μια εξομολόγηση, κάτι. από θα πάω και πέρα, θα προσέρχομαι. Να σα παρακολουθήσω να πιούμε μετά ένα. κάτι. Θα με κεράσετε και κάτι, δεν μπορεί να με φέρετε εδώ πέρα, έτσι. Ε, κάτω όμω, κεράσουμε. και να μου δώσετε και κάτι να πάρω στη μορνή, να σα δώσω την ευλογία, αγάπη μου, <μοδάμιμο>, εντάξει. Ε, ναι. Ε, ναι. Ε, εντάξει λοιπόν. λοιπόν. Μπορείτε εσεί να μιλήσετε με του αγροατέ σα. Ναι, ναι. Ε, Καταρχά να φωνάξω τον κύριο τον ε, Μπαρδούζα, τον φίλο μα τον βλάχο που έρχεται. Που έρχεται από το χωριό να πούμε καθόλου εδώ πέρα, εδώ πέρα για να μιλήσουμε με το. Απ' τα βαρδούσα, ρε! Απ' τα βαρδούσα! Το μπαρδούσα από τα βαρδούσα! Μπαρδούσα, το λένε, δεν σα λένε. Γιατί με μιλά του Σπυρακού, γιατί με μιλά του Λευκή έχει πάθει κάτι. Πρέπει να μου πει, έχει πάθει κάτι, ελμανάλω. Εντάξει, τώρα μεγάλο άνθρωπο θε εσύ, εσύ όπω εκεί ο Πάτερ και το Πάτερ δεν Τι μεγάλο ρε, χαμένετε. Χριστούγιαλ, <laughs> τέλο πάντων. Μίλε τέτοια. Λοιπόν. λοιπόν Καταρχά, να πούμε ότι ο φίλος αρέσει, μας... Όχι, πρώτα απ' όλα να πω ότι το κουματάκια εσάς δεν σ' άρεσε διότι μαζί ο κόσμος στην Αθήνα πρωτουφανές έτσι μαζί αυτοί ο κόσμος στην Αθήνα χαμός έγινε παρόλο που η συγκέντρωση αυτή οργανώθηκε Α, γιατί την συγκέντρωση προχθές Ξεκίνησε λέει. να οργανώνονται το πρωί στο διαδίκτυο και το βράδυ είχε τόσο κόσμο έτσι και τώρα να πούμε στον κόσμο ό,τι... Στις 11 του μηνός... Μας, μας πει δείξανε αυτοί να πούμε. Αλλά συνέχεια ναι το Eurogroup ρε, για να μην οργανωθούμε. Ρε. Αλλά μην θα είμαστε εκεί να πούμε. Λοιπόν, 11 του μηνός... Μην σου πούτε θα είμαστε έξω από την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μας πέπουν να πούμε. Κανονικά ο Μαρτέν ναι. πούει τώρα στο τραχτηράκι. 11 του μηνός είμαστε πάνω, ρε. Ναι, εντάξει. Τι κάνω, μας πέτα σου πούμε. Θα πάρουμε και 3-4 μπετόνια πετρέλαιο να δούμε. Το... Κάτσε φιλαράκι να πούμε, μιλάμε έχουν σφίξει Έτσι. Στην Ευρώπη, να πούμε, έχουν σφίξει κόλιοι. Βγήκε το Λαϊκό Κόμμα και λέει τι συνεργάζομαι, λέει με του Ανέλ, με το ποτάμι για να κυλέγα να συνεργαστούμε. Ναι, με το γιατί ποτάμι, δεν συνεργάζεται. Με του σέλφι, δα τη σέλφι, του γραφείου. Ναι, αυτή είναι πιο. είναι η χίπστερ, του ξέρει Καλά, κάνει τώρα να πούμε. Ά, είσαι, τα ξέρει φά. Όταν εγώ στο κουριό μου χαχύψε να πούμε, εσύ ακόμα έτρωγε να πούμε μιλανίδια, τι λε τώρα. Ρε. Α, ναι. <laughs> <Λάκα, μικάνες. laughs> Άσε, Αυτοί δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη άποψη. Είναι... Απλά είναι κάτι εναλλακτικό. Κάτι, σου φαίνεται και σου, σου λέει κάτι καινούριο το οποίο δεσί δεν, δεν μπορεί να καταλάβει. Ναι, υπάρχει... γιατί αυτό το καινούριο δεν είναι τίποτα. Ναι. Καταλαβέ. Είναι δηλαδή ρε παιδί μου πώ έλεγε ο Χαρηκλήν το να πούμε. Τι άνθρωπο λέει ήταν αυτό. Μιλούσε δύο ώρε. Για να σε εξηγήσει, να πούμε, την μεγάλη αξία που έχει η Αλλά, αγαπητέ, λοιπόν, τέσσερα. <χει> λοιπόν, ε, τι άλλο να πούμε. Α, αυτό. αυτό να πούμε ότι το νου σας δρυμάνια να πούμε στι 11 του μηνό κατεβαίνουμε όλοι εκεί πέρα. Δεν σημαίνει ότι είμαστε Σιριζέοι όσοι κατεβαίνουμε εκεί πέρα ή ότι είμαστε Ελέοι. Σημαίνει ότι είμαστε Ελληνίοι. Και λέμε ότι είμαστε εδώ και υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μα, να πούμε. Την ελευθερία μα. Την αξιοπρέπειά μα και κυρίω την αξιοπρέπειά μα. Διότι δεν μπορούμε να κατεβάζουμε οι άλλοι τα παντελόνια και να νομίζουν οι άλλοι ότι είμαστε εμεί οι Πούστινοί, α πούμε. Έτσι, ναι. Ήταν σεξιστικό σε το σχόλιο, όχι, δεν νομίζω να τον πω ότι ήταν. μπορεί το... να με πάρει το... η λίφο το... να πούμε, το... να πάει στη λίφο και να αρχίσουν να γράφουν διάφορα εκεί πέρα εξουφόραγκον, να με πάρουν στο στόμα του, στου Μπαρδούζα να πούμε και να με κάνουν ότι είμαι σεξιστή σε καλά. Όχι, μη ήταν, εντάξει, δεν νομίζω τώρα. Να... Κάνει το διαχωρισμό ανάμεσα στου ομοφυλόφιλοι και στου πούστην, mm. να πούμε. Δεν του καταλαβαίνει, του ξέρει να πούμε. Ε, Πάντω ο εδώ δεν έχει καθόλου με το... Ναι, αυτό κοίταξε τον είδα να πούμε και χτύπαγε. Μια στον ένα τείχο, μια στον άλλο, μια στον ένα, μια στον άλλο χτύπαγε. <laughs> Τα γουφιά. <laughs> δεν ξέρω τώρα. Και κάτι έλεγε, έχει κάνει ή έλεγε κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων λοιπόν, είναι εκεί πέρα αυτός ο... ο νίτζα, ο παπάς να πούμε, ο όσος η κλέρ να πούμε, μπορεί να σε εξομολογήσει, να σε δώσει και άφηση. Έτσι, μη διστάσει και όχι μόνο, μπορείς να μας βρεις, μπορείς να κάνεις μια δήλωση, μπορείς να μας καλέσεις κάπου, να το πούμε και αυτό. Ναι. Καλέστε μας κάπου ρε παιδιά να πούμε. Την κάνετε γιορτέ, δεν κάνετε πάρτια, δεν κάνετε γλέπια. Δεν μας θέλετε εμά μαζί σα. Δεν είμαστε θέλετε να πούμε. Τι δύο ένα σύγχρονα... για όργο, παράδει, το να το στου. παλικάρια σε ένα κρύβαντα μυρά. Που είναι και ένα φορά για για όργατρο να σου το να πούμε. Λοιπόν, τέλο mm. πάντων. Ε, και επειδή βάλαμε και αυτό το τραγουδάκι προηγουμένω, τώρα θα βάλουμε τον Πολύ, mm. την πωματάρα, που, και θα την αφιρώσω στον φίλο μου του Γιαννάρα, του φίλου μου του Γιάννα, Πάρτο το φίλο μου, Πάρτο Επιστρέψαμε εδώ στο πλατεία Radio ε, να πούμε ότι στην ε, Κερατεία γίνεται μια εκδήλωση μια προβολή ας πούμε για το, για το καιρό των μνημονίων ε, Πώς έχουν εξελιχθεί για την περίοδο του μνημονίου πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μέχρι σήμερα έχει πάει ο φίλος μας ο, ο Πάνος ο... Ο Παπαδωμανλάκης από, από την Παξ που κάνει την εκπομπή. Τι μέρα είναι η Παξ Γερμανικα? Συγγνώμη, είμαι ένα ρωτάς. Δεν θυμάμαι. Πέμπτη. <laughs> Κάθε πέμπτη λογικά γύρω στις έξι. Ε, κάπου εκεί. Κάπου εκεί, τελευταία. Ε, έξι, κάπου γι, ναι. Ναι. Ε, Έχει πάει εκεί πέρα μαζί με μαζί με άλλους ε, αγωνιστές και άλλα άλλα άτομα τα οποία διάφορους πέρα, γιατί κάνουν αυτοί οι δηλώσεις να πούμε διάφορες εκεί ναι. προβολέ δοκιμαντέρ κτλ. τα λοιπά για τον καιρό του μνημονίου για τον αγώνα του που έγινε το μεγάλο αγώνα που έγινε στην Κερατέα του γαλατικό χωριό της Κερατέας να πούμε ναι, ναι. και όποιο τέλο πάντων είναι κοντά στην περιοχή του Μεσογείου στα Μεσόγεια Μπορεί να πάει, θα είναι πολύ ωραία εκδήλωση. Αν δεν έχει τελειώσει ήδη. Δεν νομίζω να έχει τελειώσει εσύ. Η ώρα είναι 8 και 22. Μπορεί να άρχισε κιόλα τώρα. Μπορεί να άρχισε κιόλα τώρα. Δεν νομίζω να τελειώσει. Mm. Το βράδυ μετά δεν θα του και τρασφουλάκια. Τι είναι, νομόσυνο. Hey, ναι, ναι, ε, Λοιπόν. <laughs> Τέλο πάντων. Τέλο πάντων. Ε, λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν, κοίταξε να δει τώρα. Mm. Καθυβαίνουμε λοιπόν στι 11 του μηνού, Τετάρτη, μέρα Τετάρτη, το απόγευμα θα ρω κατεβαίνουμε στην Αθήνα, ναι. έτσι; ναι. Και διεκδικούμε, διεκδικούμε, Δικαιούμαστε, ρε παιδί μου; ναι. Δικαιούμαστε. Πρώτα απ' όλα δικαιούμαστε. τη μουριά των ενόχων, δηλαδή λογιστικό έλεγχο. Mm. Απετούμε λογιστικό έλεγχο, διότι με το λογιστικό έλεγχο θα καταλάβουμε. Και Πρώτα απ' όλα λέει τον άλλον ότι κοίταξε πιλαράκι τα δότης ή χρωστάω. Τάχα μου. Αλλά εκεί την βλέπεις. Διαπιστώνεις βεβαίως μέσα από τα χαρτιά ότι όλο αυτό το πράγμα που έγινε είναι αποτέλεσμα πιέσεων, εκβιασμών κτλ. και προδοσίας και καταπάτησης των νόμων του κράτους και του συντάγματος. Άρα σύμφωνα με τους διεθνούς κανονισμούς το χρέος όλο αυτό είναι παράνομό. Και μετά μπορεί να βγει και να πιστήσει η τάδερα να σα πληρώσει το παράνομο μου χρέο. Κατάλαβε. Εγώ πάνω έχω την αίσθηση ότι ό,τι γίνεται εδώ πέρα από την κυβέρνηση γίνεται για να του καθιστηρήσουν. Κατιστηρίσουν. Ναι. Εκάτσε, ναι. ε, φιλευτέ ορχήστηκαν οι άνθρωποι να πουν, τρελαθούμε λαθούν κιόλα. Ναι. Δεν ήταν κυβέρνηση μέχρι τώρα. Είχε τώρα θα κάνει προγραμματικέ δηλώσει οι άνθρωποι να πούμε, και θα βγει και θα πει άλλου τι θα κάνει. Ακόμα δεν έχω κυβερνήσει. Ναι. Πού σημαίνει αυτό. Ότι το άλλο του μνή, του συγγνώμη, του ιδίου, του... Η <χω> Που έλεγε και ο Άγιος, ο Γέροντας <χω> εκεί. Λοιπόν, είναι ο, ο, ο τραπεζίτης, δεν φεύγει. Δεν παρετείται, είναι ακόμα εκεί. Ο Στουρνάρα. Οι εφοριακοί, είναι ακόμα στις εφορίες να πούμε που τους έχει βάλει η κυβέρνηση να πούμε Και εισπράττουν και τα λοιπά. Γίνονται ακόμα πληστηριασμοί σπιτιών, που του πηγαίνει ο κόσμος και τη σταματάει. Καταλέμε αυτά. Έτσι, Ακόμα δεν την κυβερνήσει ο Σύρισα και ο Ανέλη. Η κυβέρνηση δεν έχει κυβερνήσει ακόμα. Ναι. Τώρα ορκίστηκαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, επομένω δεν έχουν πρόσβαση στα Υπουργεία μην Νομίζη. Ναι. Συμφωνά. Συμφωνάω, αλλά λοιπόν, πρέπει να γίνουν τα πράγματα με. Πότε, φίλε, πώ θα γίνουν δηλαδή. Πρέπει να υπογράφει κάτι χαρτιά, όπω το υπάρχει και το τυπικό μέρο να πούμε. Δεν Έχουν βγει κάτι. Τι να πούμε και γράφει και λέει η κυβέρνηση δεν έκανε αυτό, δεν έκανε κυκάτσα ρε μεγάλε, αφ' ακόμα δεν ήταν κυβέρνηση ρε, μη πως βιάζεσαι. Δεν λέω για σένα, κατάλαβα τώρα έτσι, ναι. σχηματικά του λέω, ναι, μπράβο. ναι, το κατάλαβα, μπράβο, <χει> λοιπόν, <χει> μέχρι <χει> στιγμής πάντως αυτό που βλέπω εγώ, είναι ότι ο κόσμος έχει ανακτήσει την αξιοπρέπειά του να πούμε, σίγουρα ναι. έτσι, και βλέπεις ότι η δεξί ακόμη, είναι ικανοποιημένοι. Κοίταξε η ίδια η γιατί τώρα ποιο ψήφισε του ήρθε ξαφνικά. Τόσο τις 100 να και ένα κι Μην τρελαθούμε κιόλα. Ναι. Καλά, οι άλλοι κομμουνιστές αριστεροί δεν γίνονται με τίποτα, λέει ο έτσι. Ναι. Δηλαδή, δηλαδή ούτε την Κωνσταντοπούρη δεν Τι να ρε! Τι τούτηρε! Δεν θέλουν, να μπορεί να με που τον κόσμο, λέει. Ενώ ο Μητσοτάκη τότε που πήγαν και συνεργαστήκαμε με τον Μητσοτάκη δεν μπορούσε να έρθει τον κόσμο. Ε. Δηλαδή τελείωσε να πούμε, κάνω όπω το λένε ρε παιδί μου, λεύκανση προκτού, δηλαδή βγάζω τι τρίχες μου να πούμε, έτσι τάκ τάκ τάκ τάκ τσακ, ό,τι τρελαίνε. Τέλο πάντων μην προκαλεί που είναι το στόμα μου τώρα. Και μιλάω βέβαια για την ηγεσία του κοπου, δεν μιλάω για τον κόσμο, μην τρελαθούμε έτσι. Μ. Πάντοτε, όταν μιλάμε για κόμματα, που ξεκαθαρίζουμε αυτό στου ακροατέ μα, μιλάμε για τι ηγεσίε των κομμάτων και όχι για τους ανθρώπους που αγωνίζονται. Καμία σχέση. Έτσι. Mm. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι έλεγα. Ε... Mm. Yeah. Yeah, yeah, yeah. <laughs> έλεγα. <laughs> <laughs> έλεγα λοιπόν <laughs> ότι ακόμη, δεν έχει φτιάξει αυτή η κυβέρνηση να έχουν mm. Εντάξει. Εντάξει. Mm. Λοιπόν, θα πάει πολύ καλά, έλεγα ότι ο κόσμος έχει ανακτήσει την αξιοπρέπειά του και κινητοποιείται και ότι ακόμα και οι δεξιοί έλεγα εσύ πιστεύσεις ότι μας... αναφαρίζανε παιδί μου ο κόσμος το πρόβλημα του κόσμου στον τρόμο πιστεύσαι δεν το... είναι έτσι να ναι. ναι κάτσε ακόμα δεν υπάρχει αντεπίθεση να το πούμε αυτό άμα γίνει αντεπίθεση από την Ευρωπαϊκή Α, από την Ευρώπη, και ό, το, από την Ευρώπη και ό, κοίτας, όταν λέμε αντεπίθεση μιλάμε σκληροποιητήσεται σκληρό... με τρόπο διότι άμα επιτεθούν σκληρά φυλαράκι την έχουν κάτσει την βάρκα έτσι την έχουν κάτσει εμεί. Να είμαστε οργανωμένοι και στον δρόμο. Τώρα αρχίζουν τα Ναι, το θέμα ωραία. είναι. Εντάξει, εκεί πέρα και εγώ συμφωνώ μαζί Το θέμα είναι στα δύσκολα. Εάν το κάνουν αυτοί, αυτό και τραβήξουμε εμεί μια στάση πληρωμών, φαντάσει τι έχει να γίνει. Θα καταρρεύσει το σύμπαν. Και κάτι διάβασα, λέει. Θα ζητήσουν οι... οι Ρώσοι γερμανικέ αποζημιώσει. Ναι, δηλαδή αυτό που είπε ο Πούτιν την άλλη φορά στην Αγγέλα που τη λέει: Ο γάμο τελειώνει μόλι τελειώσει του γαμίσει. Αρχίζει μόλις τελειώσει το καμίσι το θυμάσαι αυτό που το ναι, καμίσι το θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λες να σκουπεύει τέτοια. Και αυτό που διάβασα ότι διέρευσε συνομιλία λέει και καλά Αλέξη με Πούτιν και ότι ο Πούτιν του είπε εντάξει του λέει μπορεί να μην χρειαστεί ξέρω εγώ και λοιπά, γιατί μπορεί να, το λύσουν, να λύσουμε τι διαφορές μας με μου. Ναι αλλά δεν το βλέπω και αυτό εντάξει, να κάνει. Τώρα το διαβάσω αυτά αλλά εντάξει ξέρεις. Αυτά είναι και λίγο, για μένα να σου πω κάτι, το θέμα ότι ο Πούτιν αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει υψηλό, έχει τάσεις εξουσιαστικές και έχει κάποια θεματάκια. Δεν, δεν τον λέω Άγιο, ούτε, ούτε έναν ηγέτη αστυλό. Φιλαράκη, πρόσεξε να δει, για να κυβερνάς αυτή τη Ρουσία με αυτούς τους ολιγάρκες εκεί πέρα, τους χειροπυρηνικούς και λοιπά, και να είσαι προέγκαγεβήτης και να έχεις γύρω σου όλη αυτή την πίεση των Ευρωπαίων και των Αμερικανών, και όχι μόνο, και όλα αυτά, πρέπει να είναι να, να, να και λίγο στριμμένο. Δηλαδή, hm. δεν τίκει στη Ρωσία να πούμε Αμαϊσία νορμάλ, πώς το λένε ρε παιδί μου, δεν γίνεται. <laughs> γίνεται, πες μου, εσύ να ήταν ένα <laughs> νορμάλ άνθρωπος να πούμε. Ε, δε, δε, από την δε, πίεση θα έχει αυτοκτονίσει, αυτός τον βλέπεις από κοιμά σας η τσίλα να πούμε. Δηλαδή είναι κουλ. Όχι, δεν τα πάντα που λέγαμε να πούμε. Και ο είναι κούλι cool να πούμε και χαμογελάει να πούμε. Ναι, αλλά άλλοι Πατά... δεν χαμογελάνε. Δε Πρόσεξε τώρα, όταν έχεις τα χέρια σου να πούμε τόσα πυρηνικά και ο άλλος απέναντι έχει τόσα. Εντάξει, κάνε τους σαμπουκάδες σου να πούμε, αλλά με τρόπο. Γιατί δεν είναι τίποτα, ξέρεις να πατήσει ο ένας το κουμπάκι και να γίνει εδώ πέρα το συμπούρπουλο να πούμε για να πάει πλανίτσι κατά κρυπνού. Μην τρελαθούμε τώρα. Αλλά αυτό, άμα τελειώσει, τελειώσει, τελειώσει έτσι η ανθρωπότητα, με αυτόν τον τρόπο. Είναι πούμε, θα είναι πιθανό... ο πιο χαζό ο πιο ηλίθιο τρόπο που μπορεί να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. <χ> <χ> δηλαδή, μετά δεν θα γελάει κανεί, αλλά όποιο ζει, θα γελάει. <χ> εντάξει. <χ> θα γελάει χωρί δέρμα να πούμε. Γιατί εντάξει. Περινική ενέργεια. Λοιπόν, για πε να πούμε τίποτα άλλο εδώ πέρα να πούμε στον κόσμο. Πάντω. Υπάρχει μια αισιοδοξία στον κόσμο, μια αξιοπρέπεια. Υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται, υπάρχουν πράγματα που γίνονται σοβαρά. Δηλαδή, η ΕΡΤ θα ξανανοίξει. Ναι, Είναι σπουδαίο ναι, αυτό. Ναι, Έχουμε ναι, φίλου, πολλού ναι, ναι. εκεί πέρα, παιδιά κτλ. Τα, τα οποία θα δουλέψουν αυτή τη φορά και θα πληρώνονται. Γιατί αυτή τη στιγμή δουλεύουν χωρί να πληρώνονται. Να το πούμε, δώσανε μεγάλο αγώνα, 20 μήνε τώρα. Ναι, να ρωτήσω, ναι, με το θέμα τη ΕΡΤ, η ΕΡΤ ε... Θα ξαναγίνει ΕΡΤ, θα φύγει νερίτ, α πούμε το όνομα νερίτ, θα ξαναγίνει ΕΡΤ. Εννοείται. Εννοείται. Μπορεί να γίνει και. ΣΕΡΤ, και... Σύγχρονη ΕΡΤ. Και Δεν ξέρω πώ θα γίνει. Τέλο πάντων, αυτό που περιμένω, και όχι περιμένω, πρέπει να διευθυνθήσουμε είναι η Ντίτζεα να αλλάξει. Δηλαδή, ή θα την καταργήσουμε, αλλά επειδή ναι, έχουμε υπογράψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να υπάρχει ένα φορέα που θα μοιράσει συχνότητε. Αυτό ο φορέα, ο ιδιωτικό, σύμφωνα με τον κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί αυτοί που είναι μέσα, που έχουν, αυτοί οι ιδιώτες, δεν μπορούν να παράγουν ταυτόχρονο και πρόγραμμα. Ναι. Και όλοι αυτοί που είναι μέσα, οι όλοι, όλοι, όλοι αυτοί που έχουν τα κανάλια, να πούμε κτλ. Όλοι αυτοί είναι μέσα και παράγουν πρόγραμμα. Επομένω, αυτοί πρέπει να ξυλωθούν ναι, πάρα αυτά. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αδέλφια, αδέλφια, προσέξτε. Τι, τι λέγανε στο Πολυτεχνείο. Αδέρφια, αδέρφια στρατιώτε δεν τα χτυπήσετε. Εγώ λέω. Αδέλφια, πρέπει να κλείσουμε τα κανάλια. Είναι παράνομα και κάνουν ισχυρή προπαγάνδα και είναι εναντίον μας. Σωστό. Εγώ, εγώ, εγώ θυμίζω. Εχωρίς να τα πράγματα έχοντας αυτό τον νοχιετό των καναλιών μέσα στα σπίτια των ανθρώπων και να τους λένε ψέματα. Και να κάνουν προπαγάνδα και να ασχολούνται αν έχει μπλε ή κόκκινη ο, ο Γιάννης, ο Βαρουφάκης ή αν έχει πέτσινο ή δερμάτινο ή είναι γούνα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ας πούμε ότι μιλάνε για το στιλιστικό κτλ. Και, ναι. και εδώ πεθαίνει κόσμος να έχουμε από την πείνα. Ναι. Δηλαδή είμαστε στην κόψη του ξηραφιού αυτή τη στιγμή. Ναι, και στο μεταξύ ξέρει τι συμβαίνει. Έχω παρατηρήσει το εξή που βασικά θα ήθελα να είναι... Ε, το, βασικότερο, το βασικό θέμα τη σημερινή εκπομπή ε, σε χιουμοριστικό επίπεδο, το έχουμε περάσει το χιουμοριστικό, τώρα είμαστε πολύ συνημερωτικοί. Και είναι το εξή: Ότι ο κόσμο, ε, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ζουν οικονομική κρίση, όχι ζουν την οικονομική κρίση, έχουν καταστραφεί όλο καιρό. Και υπάρχουν και αυτοί που ίσα ίσα επι, ε, επιζουν, αλλά λένε ότι δεν έχει έρθει η οικονομική κρίση. Γιατί οι άνθρωποι δεν βλέπουν ε, τη, την, ε, τη ζωή γενικότερα. Βλέπουν, βλέπουν, κανάλια, βλέπουν, κανάλια. Βλέπουν, βλέπουν, περίμενε, βλέπουν αυτό που συμβαίνει γύρω του. Δηλαδή, άμα εσύ έχει 5 ευρώ, α πούμε 10, να βγει ξαναπιχεί ένα καφέ, θεωρείς ότι η οικονομική κρίση δεν μα έχει ξαθλιώσει. Αυτό είναι λάθο οπτικά. Άμα, και, αυτό, και αυτό το σκοπό έχει να σου πω την αλήθεια: οι, οι προφητείε και όλε αυτέ που λένε, ξέρω εγώ, ε, θα έρθει η καταστροφή, θα έρθει το ένα, η καταστροφή θα έρθει για σένα που το διάβαζε στο ίντερνετ, ο άλλος που δεν έχει υπολογιστεί και μένει έξω, έχει έρθει η καταστροφή ήδη σε αυτό να. Κατάλαβες, αυτό θέλω να σου πω. Και ότι εσύ περιμένεις να έρθει κάτι, ενώ στην πραγματικότητα ήδη συμβαίνει. Κοίταξε, ο κόσμος περιμένει. Άλλοι περιμένουν την καταστροφή που ήδη έχει έρθει και άλλοι περιμένουν τη σωτηρία που θα έρθει. επομένω αυτοί δεν πρέπει να κάνουν τίποτα να πούμε. Και όχι μόνο. Όταν βλέπει τηλεόραση, επειδή είσαι στο σπίτι, έτσι. Κρυστά στην εφορία, να πούμε, είναι ένα υφάλιο το σπίτι, κτλ. Και, και βλέπει τηλεόραση και βλέπει διαφημίσει, ο κόσμο γύρω σου νομίζει ότι λειτουργεί κανονικά και ότι μόνο σε ένα συμβαίνει αυτό. Και κάποια στιγμή θα αλλάξουν τα πράγματα. Κάτσε να γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα μεγάλε. Ξικόλα. Πρέπει να κάνουμε ομάδε κρούσεις να μπαίνουν στα σπίτια, να βουτάμε τις και τι πάμε. <Και>, και κανονικά αυτοί εκεί πέρα θα του την τηλεόραση πρέπει να πέφτουν στα, στα γόνατα και να μας φιλάνε τα πουδάρια να πούμε. Που τους γλιτώσαμε. <laughs> Μελιά, <laughs> κοίταξε, κοίταξε, δεν είναι αστείο. Ναι. Δηλαδή, με την προπαγάνδα ο Χίτλερ έβαλε ένα έθνο ολόκληρο, ένα λαό και πήγε και από εκατομμύρια ανθρώπους να πούμε. Ξεκίνησε έναν πόλεμο με την προπαγάνδα. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία το ότι προπαγάνδα κάνουν τα μέσα οι Γερμανοί δεν γνωρίζουν Ίήνε καν το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Στη Γερμανία νομίζουν ότι δουλεύουν για να ταρίζουν ημάς. Λοιπόν, και εδώ πέρα στην Ελλάδα η προπαγάνδα λέει ότι χρωστάμε σε αυτός εκεί πέρα. Φιλαράκι, εγώ δεν δανείστηκα τίποτα από κανέναν. Εσύ δανείστηκες, Ρεσπυράκο. <χι> <χι> και εγώ αυτό λοιπόν, το Λοιπόν, <χι> μην το παραχέσουμε το θέμα. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά... Ε, να αφήσουμε τον κόσμο να ακούσει και ένα τραγουδάκι, έτσι, πώς το βλέπεις το πράγμα Μια χαρά το και να αποσυρθούμε και να δώσουμε το μήνυμα το καλό Μα... γιατί μας παράγγειλε ο, ο πατέρας Εκλέρε εκεί πέρα, μας παράγγειλε να βάλουμε ένα τραγουδάκι του Τζίμι Πανούσι για τη δύση μου, mm. του γαμάτη γιατί χανόμαστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν έντοιχνα ελληνικά τραγούδια για τουλάχιστον πολλέ ώρε. Και αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε μία εκπομπή εδώ πέρα με το... Ε, θα έχουμε. Όχι, ναι. δε, δεν υποσχύουμε, δεν λέω τίποτα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε εκπομπή με μένα. Λοιπόν, άμα με αφήσει λελούδο να πούμε, θα κάνουμε μία εκπομπή αύριο. Λοιπόν, να λοιπόν, δώσω και παιτού. Λοιπόν, ναι, να καλυμιχθήσουμε το... Να καλυμιχθήσουμε. Το... το νου σας, παιδιά, στον δρόμο 11 του μηνός, να πλημμύρισει. Να πλημμυρίσει η Αθήνα και όλες οι πόλεις της Ελλάδας να πούμε. Έτσι. Και έχουμε το νου μας διότι τώρα πρέπει να είμαστε πιο, αγωνισ... πιο αγωνιστικοί από κάθε άλλη φορά. Εντάξει λοιπόν. Γεια σας αδέρφια. Και τη λευτεριά θα την κερδίσουμε μοναχή μας. Εντάξει. Και εγώ μου το τραχτέ. <laughs> Άντε γεια παλικάριά. Και γουπέλες. Bye bye. Bye. Παπάκια με βενζίνα στην ασφαλίδα. Κόμενε σε καμάρι, Πολλοί άντρε σπορώ ειν φαντάρει. Μια ζωή φυτία ξεφτίλα και πόλεμα. Χατ και αντιγανόμαστε. Ano maste Kanomaste Kanomaste το βράδυ στι ταβέρνε ρετσίνα κι αντάρτικα. Καταναλωτικά μπουρούνια μα κρεμάσαν αιπουδούνια. Αν δεν μπει στο κοπάδι, πισά και φούπουλα. No oh mas. I don't like that. Βρίσκεται στο λόγο του Θεού. Εδώ έχει πάντα. Η αντίκια βρίσκεται στου 6 πίσω. Τα κατάφερα σε ένα μεγάλο ζήτημα όπω είναι το θέμα της Ελλάδας τη Χρυσέφταδο. Ναι, το περιστασιακό άνοιγμα των πυλών που έγινε το 3.000 π.Χ. εκεί που οι πύλες μετά ξανάνοξαν γύρω στο 1.200. Ένα φορά και ο τρόπο τη ζωή μα δημιουργεί κρίση. Τότε θέλουμε να τον αλλάξουμε, δεν μπορούμε, τρεδανόμαστε Κάτι τέτοιο θα συνέβη και στο γιο σας Μα γιατί, γιατί να αλλάξει τρόπο ζωής, τι είχε η ζωή του Γιατί, πώς να το κάνουμε μαντάμ Κάποια στιγμή όταν αντιληφθούμε όλοι μας πόσο αντιφατικός, πόσο αστείος είναι ο κόσμος μας Οι θέσεις μας, οι ιδέες ε, μπορείτε. μας Μπορείτε, αστείος ο κόσμος μας Αστείος γιατί Όχι, εγώ δεν τον βλέπω καθόλου αστείο, Αντιθέτω μάλιστα Το ξέρω αν τον βλέπατε τότε θα κινδυνεύατε κι εσείς. Πετε μου, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ε, Λέτε Όχι τόσο. Ελπίζω μετά από μια μικρή θεραπεία ο γιος σας να βρει τη μέση οδό όπως τη βρήκαμε όλοι μας. Δηλαδή, τι εννοείται Ποια μέση εδώ Εννοώ, κύριε μου, ότι σιγά σιγά θα καταλάβει ότι πρέπει να μπορούμε να συγχαινόμεθα τους άλλους και να τους βγάζουμε το καπέλο. Και να τους αρνούμεθα και να υποτασσόμεθα σε αυτούς. Να θέλουμε το καλό και να κάνουμε το κακό. Να αγαπάμε την Ιουλή και να παίρνουμε την κούλα.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 Καλά και τι με ενα σταβρό